όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Στην επόμενη, ίσως και στη μεθεπόμενη εκπομπή, θα ασχοληθούμε εν με ένα σώμα πετραρχικού ήθους ποίημάτων, τα οποία γράφτηκαν στην Κύπρο τον 16ο αιώνα, την ύπαρξη των οποίων πρώτο πληροφορηθήκαμε από τον Σάθα στα τέλη του 19ου αιώνα και τα οποία τώρα διαθέτουμε στην άψογη έκδοση της Θέμιδος Σιαπκαρά Πιτσιλίδου. Σήμερα όμως προκαταρκτικά θα ακούσουμε ορισμένα από αυτά τα πείματα και ταυτοχρόνως θα πάρουμε μια ιδέα για την πιθανή πρόσληψή του Θα ακουστούν ποιήματα στο πρωτότυπο και σε απολύτως αποδραματοποιημένη απαγγελία, αλλά ή δυνατόν και στην σωστή προφορά της εποχής κατά την οποία γράφτηκαν. Αυτή τη δύσκολη δουλειά την ανέλαβε ο φίλος μου Κύριλλος Σαρής. Θα ακουστούν συνειφασμένες με το πρωτότυπο και μεταφράσεις η στρατηγική των οποίων είναι εμφανής. Παρά θα είναι και ένα από τα θέματα τα οποία θα αναλύσουμε την επόμενη φορά. Όντας σε τίνην την μεριά γυρίσω, όταν κατά το μέρος σου γυρίζω, από το δίσου το γλυκίν γλαμπρίζει και η γλυκιά σου όψι με φωτίζει τόσον το φως σου μες στο νου μου αγγίζει, το φως σου που βαθιά το νου μου αγγίζει, που μ' και δεν σώνω ποιον να ζήσω, με καίει και δεν ξέρω πια να ζήσω, φοβώντα οχτωλαμπρών μην ξεψυχήσω, φοβάμαι απ' τη φωτιά μην ξεψυχήσω, γιατί η καρδιά μου να μ' αφήσει αρχίζει, γιατί η καρδιά μου να μ' αφήνει αρχίζει, μη σέβγω κι τυφλόν που δε γαγίζει, Δίχα του δεν ευλέπω να πατήσω. Φεύγω, κι είμαι τυφλό που δεν γνωρίζει το δρόμο, κι όμως πρέπει να βαδίσω. Ήτσου του κόρπου του θανάτου φεύγω, τότσι το σον βουργά που πεθύνει μου, Να μην με, με φτάνει γιώνεν μαθημένη. Φεύγω, από το θάνατό μου ξεμακραίνω. Φεύγω, γιαquis που δεν θα σ' αγαπούσα. Φεύγω, κι η αγάπη πάντα με προφταίνει. Μουλώνοντα την πλήξη μου κι βεύγω, Για να με εγκλεν όσοι γρικούν μετά μου. Για χάρη όσων μ' αγάπησαν, Σοπένο. Θα έκλεγαν ό,τι και αν τραγουδούσα. Τόσο, Τόσο είναι, είναι η φωνή μου νικημένη. λυπημένη. Κοιμώντα μου φανίστην να βιγλίσω εκείνην από που πήρε την καρδιά μου. Κοιμόμουν. Κι πω πως κοιμόταν πλάι εκείνη που μου πήρε την καρδιά. Με θάρρος να μου στρέψει την υγιά μου κι εγώ να ολπίζω μέσα μου να ζήσω. Κι εγώ λέει ξαγρυπνούσα όπως παλιά και άκουγα την καρδιά μου να χτυπάει. Αμέ με δίχως περισσάν αργήσω ξυπνώντα πήκα στρέμα στην κυρά μου. Εδίπλασα ξανά την καμματιά μου και πάλι επεθύμουν να ξεψυχήσω. Γύρισα όπως τον ύπνο του γυρνάει καθένας μας και ψάχνει μια αγκαλιά. Γύρισα και όλα έγιναν ξανά όπως όταν καθένας μας ξυπνάει. Μάτια μου αφόν κοιμώντα μου διδείτε το θέλω να θορούσατε ανημένα τον κόσμο ποιον για αγάπη μου με δίτε. Μάτια μου όταν κλείνετε, μου δίνετε αυτό που μου στερείτε όταν ανοίγετε. Για χάρη μου, τον κόσμο πια μη δείτε. Μάτια μου, αφόν βιγλάτε κοιμισμένα, που θέλω πάντα να θωρείτε, μείνετε μέρα νύχτα γκαμιμένα. Μάτια μου, όταν κοιμάμαι, ξαναβλέπετε αυτήν που όταν ξυπνάω άλλο τη χαίρετε. Κλείστε λοιπόν για πάντα να χαρείτε. Όταν ο ήλιος λάμψει την εσπέρα, βοήθη, αν θέλω δίν το ταξαυτό σου Όταν ο ήλιος λάμψει την εσπέρα θα δω που γνέφεις, να να'ρθω να σωθώ Όταν να λάμψουν τάστρα την ημέρα, με θάρρος θέλω δίν το πρόσωπο σου Όταν θα λάμψουν τάστρα με τη μέρα θα δω το προσωπόσου, σου να' χαρώ Όταν να δεις να φταίνει πας αέρα, τότε σε μέν γυρίζει το σκοπό σου όταν θα αναφλεγεί πέρα ως πέρα ο χρόνος, θα κοιτάξεις κατά δω. Κι όσο που θάρρος αξ' αυτό σου ολπίζω, τον άμμο σπέρνω, νερό θερίζω. Κι όσο το περιμένω, κι όσο ελπίζω, την άμμο σπέρνω και νερό θερίζω. Φοβούμαι τε θαρώ, γλυκιά κυρά μου. Τρέμω και πάλι ελπίζω, δεσποινά μου. Αφταίνω και χιονίζω στο καμίνι. Ανάβω και παγόνω στο καμίνι. Έναν καιρόν γελά και κλαί καρδιά μου. Πενθύμαζε και χέρε τη καρδιά μου. Θορώντα πια σε μέντα καλοσύνη. Την τόση σου κοιτώντας καλοσύνη. Γλυκιά και δροσινάν τα λαμπρά μου. Δροσάτη και γλυκιά είναι η φωτιά μου. δω την εμορφιά σου εκείνη Στης ομορφιά σου όταν πιαστώ τι δίνει. Αμένε άχτην χαρά να ξεψυχήσω. Και πάω απ' τη χαρά να ξεψυχήσω. Άνταν την ευγενιά σου να βυγλίσω. Όταν τη λίγη αγάπη σου αντικρίσω. Τα δάκρυα τούτα και τα κλάματά μου είναι γλυκιά τροφή προς την εχθρή μου που θέλει τη ζωή μου μόνον για να πηθώνει τα λαμπρά μου. Τα δάκρυα τούτα και τα κλάματά μου είναι γλυκιά τροφή για την καλή μου που θέλει τη ζωή μου μόνο για να φουντώνει τη φωτιά μου. Για ταύτου όντα στο τέλος με βυγλίσει, γι' αυτό και όταν στο χείλο πια με δει. Δίδει γλυκιάν βοήθεια τη καρδιά μου Γλυκιά βοήθεια στην καρδιά μου δίνει Τίτιαν που με γλιτώνει με εγκαμίσω και αντέχει τη ζωή και ξαναρχίζει Κι αφόν την στράτα πιάσω τη υγειάς μου Τα δάκρυα δεν αργεί να μου ζητήσει Κι τσουγιον θέλει χρήσιμον να πείσω Κι όταν σωθώ, κι όταν το θαύμα γίνει Το θρήνο μου ζητάει για ανταμοιβή. Κι έτσι κυλάει η ζωή μου και ξεφτίζει για τούτον δεν τορμώ να πεθυμίσω στους πόνους μου να βρέθησα για μένει, φοβώντα μην έννοι, αντάμα με την πλήξην χαρά μου. Κι εγώ δεν ξέρω αν θέλω, αν αξίζει να ξαναγίνει αυτό το θαύμα, να με ξανά εδώ που φοβάμαι, τι κρύβει, πως πληρώνεται η χαρά μου. Με την πλήξη εννοιασμένος, έστεκα σε έναν βουνάριν, αντανίδα ο πικραμένος, μιας αγγέλισσα στο χάδι. Περπατούσε όπως πηγαίνει κάποιος ζωντανός στον άδει, Κοίτα κάποια να διαβαίνει, κι και χάδι. Τραγουδώντα προς το βράδιν, τέλεγεν γλυκιά με χάρη, «Όμορφοι με γιον ζωχάριν, τε που με πάρει». Τραγουδούσε με στο βράδυ και γελούσε ο ουρανό. Λάμποσα ναυγιεινό και δεν είμαι κανενός. Λέγω τη εγώ, τηρά μου. Θέλωσε κι α χαριφίζω. Λέγει, δεν κράζει καρδιά μου, τη δική σου, σε να ζήσω. Και τη λέω, είσαι δικιά μου, το ξέρα πριν σε γνωρίσω. Και μου λέει, την καρδιά μου, αν σε ξέρει θα ρωτήσω. Τότε πάτω μπροσω πίσω, τραγουδώντα με στα όρη. Όμορφη μου γιώνζω βρίσκω κάποιον να με πάρει. Θεέ μου. πώς να την κρατήσω Φεύγει κι είμαι σαν νεκρός Λάμπει σαν αυγερινός Και δεν είναι κανενός Δε για τούτον δεν μενίσκω. Έφυγε και η ομορφιά της Να αποθώ την εμορφιά της Έγινε φωτιά και λιώνω Πάσα μέραν πεθανίσκω Αν δεν δω την αφεντιάν τη. Ας γρικίσω τη λαλιάν τη και ας με πάρουν χίλιοι όμορφη μου γιον ζωχάριν Και χαράστων που με πάρει Ας ακούσω τη μιλιά τη κι ας μου φέρει μόνο πόνο, ας την άκουγα, αυτό μόνο, κι ας μην άλλαζε ο σκοπός. Λάμπος σαν αυγερινός και δεν είμαι κανενός. Όντα τα λόγια ζαχαρένια, α, τι λόγια ζαχαρένια, τι λαλιάν ευλογημένη, τι μιλιά ευλογημένη, ειν τα και τη χείλη κοραλένια, κουρελένα, και, και φωνή χαριτωμένη, αν τα λέγει χρισταλένη, στέκοντα ένα βουνάρι. «Ομορφή με, Γιονζοχάριν, και χαρά στον που με πάρει». Και μια στάλα λυπημένη, γιατί κύλησε ο καιρός. Λάμπει σαν αυγερινός και δεν είναι κανενός. Αυτά είναι τα μάτια που ξεχάστηκα κοιτώντας τα και άλλος είμαι πια. «Τούτα είναι τα γλυκά μάτια που βιγλώντα, όλος έχασα εγώ τον αυτό μου». «Αυτά είναι τα φρύδια που φωτιά κερνούσανε και ανώφελα πικράθηκα». «Τούταν τα φρύδια παύτουν το λαμπρό μου και λείπιν πάγο δωριανά ζητώντα». «Αυτά είναι τα μαλάκια που θηλιά πέρασαν στην καρδιά μου και σφυλάχτηκα» τούταν τα μαλλιά που περιπλώντα, ποθαίνουν την καρδιά πάντα σ' αυτόν μου, ό,τι πομένα δει δεις τον λογισμό μου, που ζω για σέν που μεν ξεχωριστώντα, για σένα ζω. Και άλλαξα και χάθηκα για τη δική σου απόλυτη ομορφιά, που σφράγισε το νου μου και υφαίνει τον πόθο δυο φορές, σαν να έχει απλώσει τη μαύρη ελπίδα μου στη μια μεριά, στην άλλη κάποια νάηλη ζωγραφιά με άστρα εδώ και εκεί, φύση και τέχνη, καλός αέρα, χάδι, νου και γνώση. Στο μέτωπο σου θέλησε να πείσει, ο πόθο το θρονί του να πλώσει. Στη μια μεριάν το θάρρο με τον άδει, στην άλλη ζωγραφιά με δίχα χάδι. Γιοντάστριο δε τετή, τέχνη και φύση, καλό αέρα, χάδι, νους και γνώση.